We are family. a family of nobility. We are family. a family of nobility. We are το πράγμα. Ένας άνθρωπος να θέλει να δουν Θα ξεκάσουμε τα πάντα σε αυτό το χώρο εν ονόματι των ιδεοληψιών Να θέλει να δουλέψει Αλήθεια. τέσσερις μέρες την εβδομάδα και να θέλετε εσείς δεν και καλά να το βάλτε πέντε Να θέλει να βλέψει τέσσερις μέρες την εβδομάδα και να θέλετε εσείς δεν και καλά να το βάλτε πέντε Ξεκολλήστε κάποια στιγμή. Ακούτε εδώ τον αρμόδιο υπουργό εργασία, ο οποίο θέλει να σα κάνει να δουλεύετε τέσσερι μέρε την εβδομάδα, στο πενθήμερο. Εσείς εκεί κολλημένοι. Θέλετε τα οχτά ώρα, θέλετε τα πεντά ημέρα, σα δίνει μέρα επιπλέον. Το έχετε καταλάβει. Ξεκολλήστε, το λέει πάρα πολύ ωραία. Ο κύριο Χατζηδάκη και γιατί θέλει να σα δώσει μια μέρα παραπάνω. Αφενό να μαζέψετε τι ελιέ, είναι από την προηγούμενη εβδομάδα επιχείρημα. Αφετέρου να μαζέψετε τα παιδιά. Αντί να κάνει υπερορίε. με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως το αντιστάθμισμα που έχεις σε αυτό το θεσμό στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας ως εργαζόμενος είναι παραπάνω χρόνος για σένα και την οικογένειά σου μπράβο. δηλαδή μπορεί αντί να παίρνεις 4 εβδομάδες άδεια το χρόνο να παίρνεις λέω εγώ πέντε εβδομάδες άδεια το χρόνο έξι εβδομάδες άδεια το χρόνο μπράβο 6 ή να συμφωνεί να πηγαίνεις πράγματι μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα για 4 μέρες αλλά να κάθεσαι την Παρασκευή. Αλλά να κάθεσαι την Παρασκευή. Αλλά να κάθεσε την Παρασκευή. Και ρωτάω εγώ, αν ένας εργαζόμενος θέλει γιατί τον εξυπηρετεί να κάθεται στο σπίτι του με τα παιδιά του, με την οικογένειά του την Παρασκευή, να δουλεύει λίγο παραπάνω από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη, για να έχει τρεις μέρες αργία την εβδομάδα, Ποιο είμαι εγώ και ποιοι είστε εσείς που θα το απαγορεύσουμε. Πολύ σωστά τα λέει. Εδώ ο κύριος Χατζητάκης και έχουμε, μόλις ακούσαμε ότι θα έχετε... 4, 5 και 6 εβδομάδε άδεια το χρόνο. Αυτά δεν τα έχει δώσει κανένα. Ούτε οι χώρε του σοσιαλισμού δεν τα δίνανε αυτά. Δεύτερον, θα έχετε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή για την οικογένεια να μαζέψετε και ελιά. Εσύ, θέλετε, μπορεί να έχει στο ζωοδρόμιο καμιά ελιά. Ή να μαζέψετε τα παιδιά. Θα έχετε τρει μέρε και τι άλλε μέρε θα δουλεύετε από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Δεν έχει σημασία. Είναι μια λεπτομέρεια όλο αυτό. Αλλά να μην είμαστε συντηρητικοί. Να δεχτούμε τα καλά που φέρνει αυτή η κυβέρνηση, γιατί όλο αυτό γίνεται. Για να είναι οι εργαζόμενοι ευχαριστημένοι. Να έχουν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά, με τι ελιέ, την Παρασκευή, τι έξι εβδομάδε. Δεν το κάνει για εργοδότε, σε καμία περίπτωση, οι οποίοι δεν μιλάνε κιόλα για όλο αυτό. Χαίρονται που έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, αλλά δεν εκφράζεται κανεί από αυτού, δεν βγαίνει κανεί να μιλήσει. Αντιδρούν όλοι οι εργαζόμενοι, αλλά υπάρχει ο Χατζηδάκη που λέει ότι γίνεται για το καλό των εργαζομένων. Προφανώ ξέρει κάτι παραπάνω. Να δουλεύει λίγο παραπάνω από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη, για να έχει τρει μέρε αργία την εβδομάδα. Σε ευχαριστώ Παναγείο. Ποιο είμαι εγώ και ποιοι είστε εσείς που θα το απαγορεύσουμε αυτό το πράγμα. Φροντίζουμε πριν από αυτόν και αυτόν. Φροντίζουμε πριν από αυτόν και αυτόν. Δεν ήταν και μια διαφήμιση αυτό κάποτε, πριν από εσά για εσά. Μπορεί να είναι και ακόμα. Κάποια εταιρεία δεν μου έρχεται στο νου. Όμω, εδώ η κυβέρνηση, ο Υπουργό Εργασία, μιλάει για τον εργαζόμενο και λέει ότι φροντίζουμε πριν από τον εργαζόμενο για τον εργαζόμενο. Γιατί ο ίδιο ο εργαζόμενο δεν φροντίζει για τον εαυτό του δεν θέλει το καλό του. Θέλει ένα μίζερο 8 οχτάρο και να δουλεύει 6 μέρες τη εβδομάδα ή 7 μέρες, ξέρω εγώ. Ενώ εδώ ο Χατζητάκης έρχεται με πρωτοπόρες και πρωτοποριακές ιδέες, τις οποίες οι συντηρητικοί εργαζόμενοι που δεν θέλουν το καλό τους, δεν καταλαβαίνουν αυτοί τι σημαίνει όλο αυτό, δεν τα γουστάρουν αυτά. Και έρχεται ο Χατζητάκης, λέει θα τα πάρετε γιατί αυτά είναι τα σωστά για εσάς. Πρέπει κάποια στιγμή να το εκτιμήσουμε. Υπάρχει και ιδεολογικό υπόβαθρο πάνω από όλα αυτά. Γιατί, όπως σε όλους τους τομεί του κυβερνητικού έργου, ο Μητσοτάκης είναι από πίσω. Ο δεν είναι υπουργοί μόνοι του, όπω προχθέ ο Δένδια, έτσι και τώρα ο Χατζηδάκη. Είπατε χθε ότι καταργούνται ρυθμίσει του περασμένου αιώνα. Μπορείτε να διευκρινίσετε ποιε είναι αυτέ. Ανήκουν σε αυτές το 8ωρο, το δικαίωμα στην απεργία η ή το δικαίωμα στην συνδικαλιστική οργάνωση? Χρειάζεται επιτέλους την εργασία 7 μέρες την εβδομάδα 365 μέρες το χρόνο. Χρειάζεται, Χρειάζεται, Χρειάζεται, Χρειάζεται επιτέλους την εργασία 7 μέρες την εβδομάδα 365 μέρες το χρόνο. εργασία 7 μέρες την εβδομάδα 365 μέρες το χρόνο Ναι θα έρθουμε σαν οδοστρωτήρας να σαρώσουμε τους εργαζόμενους ε, Τέτοιοι που είναι οι εργαζόμενοι εχάριστοι και δεν καταλαβαίνουν το καλό τους Προφανώ πρέπει να σαρωθούν από έναν όδο στροτήρα 7 μέρε τη βδομάδα, 365 μέρε το χρόνο. Θα έχουν όμω τον επόμενο χρόνο χρόνο για τα παιδιά και τι ελιέ. Μπορούμε να το κάνουμε και έτσι. Ένα μήνα να δουλεύει κάποιο 30 επί 24 ώρε και τον άλλο μήνα να κάθεται. Πρέπει να το δούμε και αυτό, να μην είμαστε αρνητικοί, γιατί πέφτουν προτάσει στο τραπέζι που είναι για το καλό όχι των εργαζομένων. Όλων των υπολείπων μπορεί και Ο Κυριακό Μητσοτάκη προχτέ. Επισκέφθηκε την Κόρινθω, τον ομό Κόρινθία, έκανε επίσκεψη, πήγε και στη διόρυγα τη Κόρινθω. Εκεί γίνονται έργα γιατί έχει κλείσει, είναι κλειστή η διόρυγα. Αυτό το ξέρει. Όποιο κάνει ένα ελαφρύ ζάπινγκ, με το δάχτυλο πάνω κάτω στο κινητό δηλαδή, στα social media, η παρακολουθεί, ξέρει ότι είναι κλειστή η διόρυγα τη Κόρινθω. Έχουν πέσει κάτι μπάζα και κάτι βράχια και είναι κλειστή. Δεν λειτουργεί, δεν λειτουργεί. Πήγε λοιπόν προχθέ ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ενημερωμένο όπω σε όλα τα θέματα. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τις πρότρομες εργασίες εδώ πέρα με κομματουργικά mm -hmm. και σε αυτή την περιοχή θα φροντίσουμε το κυρίως έργο μέχρι τα τέλη του χρόνου να προκυριχθεί και αυτό mm -hmm. το κυρίως έργο, ώστε το χρόνου το καλοκαίρι mm -hmm. να φροντίσουμε να έχουμε ανοίξει την... mm -hmm. τη διόρυγα εδώ πέρα. Η διόρυγα θα κλείσει ποτέ. <Και> Η διόρυγα είναι, είναι, είναι, είναι κλειστή αυτή τη στιγμή Θα κλείσει ποτέ. Είναι, είναι, κλειστή κλειστή. Είναι. είναι ωραίο το ύφο του Κυριακού Μιζετάκη σε αυτά. Γιατί του λένε οι άλλοι κάτι εκεί το πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα των έργων. Δεν ακούει. Φαίνεται ότι είναι αλλού το μάτι του, το μυαλό του. Θέλει να φύγει, κοιτάει τη θάλασσα παραπέρα και ρωτάει με ύφο. Η διόργα θα κλείσει πότε. Με το ύφο του ανθρώπου γνωρίζει και είναι μέσα στο πρόβλημα. Είναι κλειστή, του λένε η διόργα, έχει κλείσει από το Γενάρη. Θα ανοίξει κάποια στιγμή. Μια μικρή λεπτομέρεια. Μετά πήγε παραπέρα, πήγε να βγει από το αμάξι. Κρατούσε ένα μπουφάνι, ήθελε ο ίδιο να φορέσει το μπουφάν. Αλλά αυτά δεν είναι εύκολα, όπω όλοι ξέρουμε. Και βάλει το λάθο μανίκι. Δείτε το το βίντεο. Και πάλευε εκεί πόση ώρα, ενώ έβγαινε και περπατούσε. Από το αμάξι, δεν υπάρχει χειρότερο να βάλει λάθο χέρι σε λάθο μανίκι. Μετά δεν στρώνει όλο αυτό. Μπαίνει μετά μόνο μπροστά το μπουφάν σαν ρουλομανδία. Παραλίγο να το έκανε και αυτό. του το βγάλανε, έβαλε μετά το σωστό χεράκι στο σωστό μανίκι και πήγε να επιθεωρήσει τα έργα για το πότε θα κλείσει θα ανοίξει. Ήδη Όρηγα να γυρίσουμε λίγο στον κύριο Χατζηδάκη γιατί μέσα σε όλα δίνει πολλές συνεντεύξεις τώρα τελευταία λέει και πολλές αλήθειες. Θα ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί να πάμε με το μέρος 800.000 βιομηχάνων και να αποξενωθούμε από τις εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που μας ψήφισαν και εκρεμεί να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι του. Yeah, και εκρεμεί να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι του. σωστός και ειλικρινής διαλέγεις ποιον θα υπηρετήσεις και εξυπηρετήσεις αλλά εδώ μιλάμε για υπηρέτηση οπότε έχει διαλέξει ο κύριος Χατζηδάκης είπε του βιομήχανος, τους εργοδότε, πολύ λογικό πολύ κατανοητό, το πιστεύουμε το βλέπουμε, κάνουν τα πάντα για αυτούς και τα πάνε καλά μέχρι στιγμής αν καταφέρουν να περάσουν τους νόμους όχι μόνο από τη Βουλή και μετά στη ζωή θα πάρουν και τα ανάλογα μπράβο Αν δεν τα καταφέρουνε, έρχονται οι επόμενοι, και όπως, που είναι και οι προηγούμενοι ταυτόχρονα. Και όπως λέει και ο τσακαλώτο, πώς έρχονται. Εσείς, το σημαίνον που πηγαίνετε στις εκλογές, είναι μια τσάντα που λέει επενδύσεις και επιχειρηματικότητα. Και νέες θέσεις δουλειά. Ε, δουλειάς, και νομίζω ότι ο κόσμος θα καταλάβει, καταλαβαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, έχει μια τσάντα, Gucci... ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια τσάντα Γκουτσι Παρνούμε και το τες και τα εμβόλια Είναι μια συμπολίτισά μας άκουσε για την Γκουτσι τσάντα και όχι φόρεμα του τσακαλώ του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Είναι μια συμπολίτισά μα την οποία έχει την τύχη να την εντοπίσει η κάμερα. Οι κάμερες κάνουν μερικά καλά. Από τη χρειά φωνή το καταλαβαίνει κανείς. Είναι αρνήτρια κορονοϊού, εμβολίων οτιδήποτε περιέχει μέσα τη λογική. και την υπεράσπιση απέναντι στην ασθένεια που είναι οι ατρικοί που έχει καλύψει και κάποιε εκατονταε μην πω και χιλιάδε χρόνια. Όχι όλα αυτά μπαίνουν εκεί, βάζουν εκεί όλα αυτά αυτή τη μερίδα των συμπολιτών μα και βγαίνουν ε, με ύφο καρδιναλίων και αυτοί, σαν τον κυρικό Μητσοτάκη απέναντι στη διόρυγα, που τα ξέρει όλα και δεν ήξερε τίποτα. Έτσι βγαίνουν και αυτοί, άλλου τύπου ψέκασμα, και λένε για το εμβόλιο και για τα self test. Φερνούμε και το τέσσερι και τα εμβόλια. Γιατί. Γιατί τα αρνούμε για τον Χριστό. Πρόκειται για τον Αντίχριστο. Πιστεύω ότι είναι το τέλειο τσιπάρισμα. Κανονικό σφραγγίσμα. Ήσον θάνατος. Είναι καρκινογόνο. Είναι καρκινογόνο. Το self-test. Ναι. Αρρώστια, παραλυσία, ζόμπι. Ζόμπι. Αρώστια, παραλυσία, ζόμπι. Το λέει και με ύφος. Η κυρία τα ξέρει. Αυτή η σιγουριά επίση είναι πολύ ωραία. Έχει κοινά με την προηγούμενη σιγουριά. Ξέρουν ακριβώ. Αρώστια, παραλυσία, ζόμπι. Αυτό. αυτό το το self-test. Το, το εμβόλιο. Κάνα λάθο εγώ. Για το εμβόλιο θα είχε προφανώ και άλλα να πει. Όπω έλεγε η άλλη προχθέ. Ότι έχει. έλεγε. Ότι έχει των εκτρώσεων τα υλικά μέσα. Εδώ το self-test. Αυτό το μικρό. μπατονετούλα δηλαδή μικρή. Έχει μέσα αρρώστια, παραλυσία και ζόμπι. Όλα εμπεριέχονται Αυτά από αυτόν τον κόσμο των ψεκασμένων Υπάρχουν και συμπολίτες μας που ταλαιπωρούνται κυρίως γύρω από τις πλατείες της Αθήνας Στην Κυψέλη έγινε ένα πάρτι μεγαλιόδες προχθές το Σάββατο Χαμός, χιλιάδες κόσμου, μουσικές είχαν, είχαν αποκλείσει και τους δρόμους Ε, βγήκε σήμερα το πρωί ε, μια κυρία να, σε κανάλια βέβαια Να καταγγείλει τι ακριβώς έζησε και τι συνέβη στην Κυψέλη Τα φωνάζουν, νομίζω ότι γίνεται το τέλος του κόσμου. Όλοι αυτοί που είναι εδώ δεν φοράνε μάσκες, αφοδεύουν στις πόρτες μας, στα αυτοκίνητά μας, κάνουν σεξ τις πιλωτές. Ω, Ο Εσού Χριστον Κάκι. Είπα τα μουσική. Σέξη πιλωτέ τη Κυψέλη. Έχει πιλωτέ η Κυψέλη. Εγώ αυτή την απορία έχω για να το λέει η κυρία κάτι παραπάνω θα ξέρει, εκεί γειτόνισα. Σήμερα το πρωί με φόντο την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου βγήκε και, και έκανε αυτέ τι καταγγελίε. Γίνεται σε έξι ποιότητα. Να προσέχετε λοιπόν στι ποιλώτε τη Κυψέλη. Το σεξ πάει και έρχεται. Ε, δεν ξέρω, μέσα, μάξια, ανάμεσα από τα μάτια. Θέματα, θέματα έχουμε εκεί. Επίση, σήμερα το πρωί βγαίνει και ένα κάτοικο, στο Skype βγήκε αυτό, για να πει ότι όλα αυτά που γίνονται εκεί δεν τα έχουμε ξαναδεί. Χρησιμοποιεί αυτή την φράση. Καλή σα ημέρα και πάλι από την πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Είμαστε με τον κύριο Λέανδρο Σλάβη. Είναι κάτοικο εδώ τη περιοχή. <coughs> 72 χρόνια, μου λέγατε, <coughs> κύριε Λέανδρε. Δεν ξέρω αν αυτέ τι εικόνε των τελευταίων 2-3 ημερών τι έχετε ξαναζήσει στη γειτονιά σα και πόσο σα ανησυχούν σε μια περίοδο τέτοια υγειονομική κρίση. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιε εικόνε. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιε εικόνε. Είναι ο μάρτυρα, ο αυτόπτη. Τον, βρή... τον βρήκε εκεί ο ρεπόρτερ, τον βγάζει στην πρωινή εκπομπή. Αναστασσοκούλου οικονόμου. Τον έχουν εκεί. Ότι, γιατί το πάει όλη η εκπομπή, αλλά και το κανάλι το ανεβάζει αυτό το θέμα, γιατί πρέπει να καταδειχθεί ότι οι πολίτε δεν ενδιαφέρονται, η νέα γενιά κυρίω. Υπάρχει και μια σχέση αυτή τη κυβέρνηση με τη νέα γενιά, ένα μίσο απερίγραπτο. Ότι αυτοί φταίνε και δεν παίρνουν χαμπάρι και κάθονται μέσα στα. στις πιλωτές και κάνουν το σεξ που λέει η κυρία και, και, και, και δεν φοράνε και μάσκες και λέει ο κύριος Λεάνδρος ότι δεν τις έχουμε ξαναδεί αυτές τις εικόνες. Προχωράει λίγο η σύνδεση, κάνα λεπτό αργότερα. Μα περιγράφει ο κύριο Λέανδρο τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, μια και εκείνο τόσου είσαι πολύ καλύτερα από εμά, μια και μένει εκεί στην πλατεία. Κοντά στην πλατεία πειράζει. Μας... Χόρευαν, έπιναν ποτά, τι, τι γινόταν. Να μα περιγράψετε χθε, α πούμε, που ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση παλιά Τι συμβαίνει, πίνουν ποτά, χορεύουν, τι κάνουν εδώ οι συγκεντρωμένοι. Κοιτάξτε, καταρχά, εγώ είμαι σε 2-3 τετράγωνα παραπέρα, οπότε δεν έχω άμεση ενόχληση. Βασικά, εκείνη την ώρα δεν κυκλοφορώ, οπότε αυτά είναι που έχω δει. Από την ε, τηλεόραση. <Τι> Αυτά είναι που έχω δει από την ε, τηλεόραση. <Τι> κατέρευσε όλο το, το σκηνικό, κατέρευσαν οι παρουσιαστές, κατέρευσε ο συνάδελφος εκεί. Δεν υπάρχει χειρότερο να το στείνεις πάνω στη γραμμή του καναλιού, πάνω στη γραμμή της κυβέρνησης, να φέρνεις τον αυτόπτη. Γιατί δεν είναι και εύκολο να βρεις κάποιον να θέλει εκεί να, να πει Ε, η κυρία ή άλλοι ήταν πρόθυμη Γίνεται σεξ στι πιλωτέ, το έπε. Άρα το πιάσε. Πρέπει εδώ να το κάνει με άλλο τρόπο, να το πει αλλιώ, να το φωτίσει άλλη, από άλλη διάσταση και, και και Και να σου λέει: Μένω τρία τετράγωνα πιο πέρα. Ε, το έχω δει από την τηλεόραση. Αυτά που δεν τα έχουμε ξαναδεί στην πλατεία να γίνονται, τα είπε επειδή τα βλέπει στην τηλεόραση και βγήκε να πάει στην τηλεόραση για να τα. Καταγγείλει αυτά τα πάρα πολύ ρε, από την ελληνική τηλεόραση. Να γυρίσουμε στον κύριο Χατζηδάκη, που είναι και αγαπητό υπουργό κυρίω των εργαζομένων, γιατί φροντίζει για αυτού πριν να πω αυτού. Δεν το έχει κάνει κανένα άλλο. Ούτε συνδικαλιστική φορή, ούτε εργαζόμενοι οι ίδιοι, τα σωματεία, τίποτα. Ο υπουργό είναι αυτό που φροντίζει πριν από του εργαζόμενου για του εργαζόμενου. Έχει και εμπειρία όμω. Είναι πολύ κολακευτικό για μένα να με εμπιστεύονται τόσο πολύ ότι εγώ εν τη σοφία μου μπορώ να κανονίσω. Τα πάντα από εδώ από το Υπουργείο Εργασίας. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την τιμή. Ε, για το ότι όλοι θεωρούν ότι είμαι εργοστάσιο λουκάνικων. παμ, παμ. Παμ, παμ, παμ, yeah. παμ. Παμ, Ο κύριος Χατζηδάκης είναι ο ίδιος εργοστάσιο Λουκάνικων. Ο ίδιος, έτσι όπως τον βλέπουμε, έχει αυτή την εντύπωση για τον εαυτό του. Συμφωνούμε, συμφωνούμε όλοι. Ο κύριος Χατζηδάκης είναι και ταλαντούχος, κυρίως το τραγούδι όπως θα ακούσετε τώρα. Να περάσει ο επόμενο παίκτη, παρακαλώ. Ο Πάττη, ωραία, ομαλή. Πιο φαλακρό, είναι λίγο δύσκολο. Μ' αρέσει πολύ. Πώς σε λένε. παπα πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, Τι θα μα τραγουδίσει, αύριο. Τραγουδάω κομμάτι από το αγαπημένο μου τραγούδι. <ΣΣ> Α κρατήσουν οι χωροί και τα βρωμαλιώτικα στέκια επαρχιώτικα. Βρε. Σταυράκια! Ως που η σύναξης αυτή, σαν χώριο να ξεδιπλωθεί Καταλαβαίνεις ότι αν τραγουδάς, θα φύγει ο κόσμος. Mm. Ξέρεις κανένα ξένο? Σου σφυρίζω, κι αν αυγείς σου σφυρίζω Σταμάσαι! Κι εσύ εγώ μουρμουρίζω, παμ-παμ-παμ-παμ-παμ Την γνωρά που τραγουδάς ακούς? Όχι, τα ποδήλατά μας, όπως και τα όνειρά μας, Ξέρουν να πω Δεν μπορείς να τραγουδήσεις. Δεν τραγουδάς αγόρι μου. Μιλάς. Ηλίθιος. Νίκο ναι ή όχι. Κάτσε γιατί είμαι σε <laughs> <laughs> <laughs> Τι λες βρουν <προγιώργο> μου. <laughs> Τι ναι ή όχι. Ηλίθιος. Κατρίνα, Μας. Μα δεν με ακούσατε πως τραγουδάω. Το θέμα είναι να ανοίξεις και τα αυτιά σου εκτός από τα μάτια σου και να ακούσεις ότι αυτό που τραγουδάς Δεν κάνει ρε φίλε. Μα το όνομά μου είναι μουσικό Χατζηδάκη. Πώ θα μπορούσε κάποιο Χατζηδάκη να μην έχει σχέση με τη μουσική, Γεια σα, ευχαριστούμε πολύ. Στα τσακίδια! Δεν τον άντεξ ούτε ο Μητσοτάκης. Έχει άλλε παρέε τώρα. Ο Μητσοτάκη έχει τον πίνατ. Ο πίνατ είναι το σκυλί. Ηλιουπολίτη, Σκύλος αδέσποτος από την Ηλιούπολη που είναι πια στο μέγαρο Μαξίμου. Είναι ο πρώτο Ηλιουπολίτη. δεν ξέρω τι γίνεται στα υπόγεια. Μιλάμε με μεγάλε Που είναι στο Μέγαρο Μαξίμου και νομίζω ότι έχει αντίρρηση κανένας Έλληνα, αυτόν τον Μητσοτάκη, τον Μπίνατ, το σκύλο, να τον πληρώνουμε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-10-80, 8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το mail είναι radio.papakiparapolitica.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μα. Ο Δημήτρης Χήρικος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του Ομίλου και μας ακούτε τώρα live μετά έχω γραφημένους στο YouTube, είμαστε στο Ελληνοφρένια Official από κάτω έχει και γραφή να κάνετε και διάλογο, στα podcast στο Facebook, μας βρίσκεται όπου θέλετε υπάρχουν πολλοί τρόποι έχουμε λίγο χατζηδάκι ακόμη ήταν ωραίο αυτό που είπε πριν Και το, εσείς δεν το καταλαβαίνετε γιατί όταν δουλεύει κάποιος έχει ένα άγχος με την ίδια τη δουλειά αν θα πληρωθεί, τι συνθήκες δουλειάς υπάρχουν εκεί όταν έρχεται αφεντικό, μικρό ή μεγάλο πώ νιώθετε, οι ψυχισμοί αλλάζουν είναι πράγματα που δεν τα ξέρευτε, έχω τζητάξει γιατί δεν έχει δουλέψει ποτέ. Μπορεί όμως και είναι κακό αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ κακό. Μπορεί όμως, μπορεί όμως να καταλάβει πριν από εσάς για σας και να κάνει τα δέοντα. Δεν καταλαβαίνω τι σου υψία είναι αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος να θέλει να δουν κρέψει με σηκόνιδελα. Φέσαι το λόγο πίσω, παιδιά, Τέσσερις μέρες την εβδομάδα και να θέλετε εσείς δεν και καλά να το βάλετε πέντε. Και να θέλετε εσείς δεν και καλά να το βάλετε 5. Κάνουν σεξ στις πιλωτές Ο Ιησούς Χριστός νικάει σε μου Αυτή η κυρία είναι ο τρόπος που το λέει, κάνουν σεξ τις πιλωτέ το βγάζουμε με ωραίο τρόπο, οπότε το διαλέξαμε για σήμερα, θα μας συνοδεύσει αρκετά. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού, μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις και σε λίγο είμαστε εδώ. Και ενώ για τον νόμο του χαρτιά κύριε αυτό που λέει τώρα να... το εργασιακά. Με τη ρυθμίση που φέρουμε, εμεί περασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτό τώρα τι θα γίνει. Ωώσια χθε να πάει κάποτε έχει αύξηση τη φόρτα εργασία σε κάποια μεγάλα πολυκαταστήματα. Θα δουλεύουν 12 ώρε τώρα που έχουμε πολλή δουλειά -Πάσχα, και το για να πάει και άλλα μπάτρε κλπ. Και μετά θα δουλεύει κατήσει στο σπίτι σα. Καταλαβαίνε. Λοιπόν, άμα αυτό αν θα, θα γίνει αυτό, θα κατασκευή. Όχι, και... καλέ. Θα γίνεται στη συμφωνία με τον εργοδότη. Αν πει στον εργοδότη έχω μια. Σφίξεις. Δεν θα σου πει κιόλα και στα Λε. οικονομικά ότι την υπερορία θα πληρωθεί σε διπλά επειδή έχει φίξει. Εννοείται. Λε. Είναι ανοιχτοί οι άνθρωποι εργοδότε, του περάσατε. Καταρχήν σκέφτεται τον εργαζόμενο, είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Συνέχεια ε. το σκέφτεται. Πώ θα του πιει το αίμα, πώ θα το ξεζουμίσει, συνέχεια. Θα καταργηθούν όλα τα τετράωρα. Όσοι δουλεύουν τετραωρία-εξαωρία θα του πει κανεί σε σπίτι μου, διευκολύνουν οι υπάρχοντε εργαζόμενοι. Λοιπόν, αν πραγματικά θέλουν το καλό του εργαζόμενου, λόγω του ότι έχουν βγει βιομηχανοποιηθεί όλε οι μονάδε παραγωγή,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 Εν το μεταξύ δεν ξέρω να σου πω και για το άλλο, για το κεφαίρι, έχει ακούσει. Τι γίνεται εκεί πέρα, ε, θα τα ρίξουν στο ιδιωτικό τομέα να τα φάνε μεταξύ του πάλι, Τι λε, Όχι, θα τα φάμε όλοι μαζί. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Οι εποχέ πάγκαλου πάμε... περάσανε, Τα φάγαμε ό,τι φάγαμε όλοι μαζί. <laughs> Τώρα ο καθένα το δικό του. Ο κουνούμαλο, ο, ο, ο, ο, ο γνήσιο επήρε τηλέφωνο ξανά. Που είσαι διάλογο, ανώμαλοι όλοι. Όχι, όχι, έχει χαθεί, έχω ανησυχήσει, δεν ξέρω. <laughs> λε να ψώφισε. Α, δεν πεθαίνουν αυτή, όχι. <laughs> Καλά, φιλιά, φιλιά. το Αποστολή, γεια σου! Κάποτε στη δεκαετία του 70 ήμουν νεολέ, και, και τώρα, μίλησα με έναν παππού που είχε πάει 20 χρόνια φυλακές και εξωρίες. λέω, εσύ, τι και μου λέει, Γιανάκο, να δεις, γιατί είμαι στην αριστερά. Γιατί πιστεύω ότι κάθε ανατέλει, ο Γιατί βρε μα... βάζετε το διχασμό ρε γαμμένοι και εσύ και ο άλλος ο κλήτης. Μην βάζετε διχασμός ρε μαλάκα στον κόσμο. Ρε, μη γενικέ, βε, τε, ρε, μα... Ε μη γενικεύετε ρε μαλάκα. Υπάρχει ένας μαλάκας που σπάσεις από την Λάρισα, που λέει αυτές τις μαλκίες. Υπάρχει κι άλλος ένας μαλάκας που βάρεσε ένα παιδί. Και υπάρχουν κι άλλοι δέκα μαλάκες που λυκάνε που βάρασαν ένα μπάσο. Γιατί βρε μαλάκας βάζετε τον διχασμό στη... στην Ελλάδα μας. Την καλύτερη χώρα του κόσμου μη σας γάμια. Εκεί μέσα ατάρτο, Απλά υπάρχει και ένας μπάτσο που βάρισε τον άλλο στην Νέα ένα ένας βάτσος που σκότωσε τον Γρηγορόπουλο, ένας μπάτσο που ρίξε τον άλλο πάνω στη Ζαντινιέρα και πάει λέγοντας Ναι μωρί αδερφή δεν σε κοβώ, είδες τι ωραία γενικά σου μιλάω είναι το ξέρω ότι υπάρχουν γαμπάνια το μωρί αδερφή είναι στα πλαίσια τη ευγένεια. Ο, απλά Όπλα ξέρω. <Κι> λοιπόν, επειδή υπάρχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι μπάτσοι, μάζεψε λίγο τι μαλακίες που λε. Κρύμα, ναι, ρε, στο Μαλακίες όλα τα Επειδή όλου αυτού του μπάτσου του καλύπτει ο πολιτικό προϊστάμενο και ούτε παρετείται, ούτε κάνει κάποια καθάριση κάτι. Γιατί ο μπάτσο δεν αλλάζει, μπάτσο είναι. Λε πως αφήνω και μιλάς Μάτσο. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί δεν είπε μόρ <Κι> Ναι, ναι, σύγχρονη. Φίλω. Απλά σε αυτό το επάγγελμα βλέπω ότι μαλακοκρατείται. Δεν κάνει, ναι, ναι, μην βράχεται τη χρόνια μαλακά. Δεν κάνει να πούμε ο κόσμο να σκοτώρεται να, να έχει αυτοί το μίσο ο ένα εναντίον του άλλου. Υπάρχουν Εσύ είσαι καλό άνθρωπο, α το Εγώ πριν μάκκα ήμουν δημοκράτης από μικρό παιδί δεν έχω πειράξει άνθρωπο που δεν έχει πειράξει. Εγώ ήμουνα πάντα ένα αμυντικό άνθρωπο, το τέλε πειράξει άνθρωπο μάλιστα. σου back half, ε! back half! στο Ε, δεν Λοιπόν, μαλάκα Fuck up, Ah. Um... ah, que outing, bravo <laughs> <laughs> νομίζω ότι γίνεται το τέλος του κόσμου ε, όλοι αυτοί που είναι εδώ δεν φοράνε μάσκες κάνουν sex στις πιλωτές. ο Ιησούς Χριστός νικάει, είπε να μου σηκώθηκε οπότε η Κυψέλ είναι το νέο hot spot mm. μπορεί να είναι και τουριστικός προορισμός αν το διαφημίσουμε αυτή την κυρία, την Αρπάζειο όπως το έχει πει κανονικά το κιού όπως λέμε τη δήλωσή της, και την κάνει Διεθνέ διαφημιστικό σπότ να απευθυνθεί και στι άλλε χώρε με υπό, υπό, υπότιτλους από κάτω και να δείτε τι έχει να γίνει στην Κυψέλη. Μπορεί και στο Παγκράτη που λέει και το γνωστό τραγούδι. Να πάμε όμω λίγο πιο πέρα από το Παγκράτη, πιο κάτω, στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί όπω μάθαμε από όλα τα κανάλια και από τα site, ε, υπάρχει καινούριο ένικο στο Μέγαρο. Ένα δέσποτο από τη φιλοζωική ανοσή Λιούπολη <συσχελίου> υιοθέτησε ο Πρωθυπουργό. <συσχελίου> Ο Πίνατ, ένα από τα αδέσποτα που η φιλοσοφική Λιούπολης είχε προσιοθεσία Πλέον είναι ένικος του μεγάλου Μαξίμου Καθώς τράβηξε από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον του Κυριάκου Μητσοτάκη Ακριβώς, μόνιμος λοιπόν κάτοικος ένικος του μεγάλου Μαξίμου Είναι εδώ και λίγες ημέρες ο Πίνατ Και, γάφ, και Αυτό το αξιολάτρα, χαριτωμένο σκυλάκι. Siemens, Siemens, Το οποίο το βλέπουμε να κόβει βόλτες στο στους χώρους μεγάλου Μαξίμου. Κόλλι! Κόλλι! Εδώ στην έξοδο, να παχαιρετά τον πρωθυπουργό, να βολεύεται στο πρωθυπουργικό γραφείο. Κυριακό! Κυριακό! Να κάνει χαρές με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Ουυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ Ο χαριτωμένος σκύλος έχει κερδίσει την αγάπη και των εργαζόμενων στο Μέγαρο Μαξίμου. Γεια σας σβήσματα! Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει χαρακτηριστικά. Δεν τον επέλεξε εγώ, εκείνος με διάλεξε. Κατά το παλιό σύνθημα, και άκυου και δάπνο δουφουκού, μιλάει ο σκύλος γιατί είναι από την Ιλιούπολη. Όλοι γνωρίζουν ότι τα σκύλια από την Ιλιούπολη έχουν άλλη νοημοσύνη. Ειδήσεις τώρα από την Ελληνική Αστ αστυνομική τίτλη των Ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάχης. Τελικά είχε δίκιο ο Κυριάκο Μητσοτάκη και στο θέμα τη διόρυγας τη Κορίνθου. Όταν κατά τη διάρκεια τη προχθεσινή του επίσκεψη στην Κόρινθου ρωτούσε του υπεύθυνου αν είναι ανοιχτή η διόρυγα, δεν εννοούσε τη διόρυγα τη Κορίνθου, αλλά τη διόρυγα του Παναμά. Βεβαίω και ο πρωθυπουργό μα ήξερε ότι η διόρυγα τη Κορίνθου ήταν κλειστή, παρά τα όσα λέει η αντιπολίτευση, Που, απλά η ερώτηση αφορούσε. άλλη διόρυγα αυτή του Παναμά διότι ο Πρωθυπουργό μας είναι global και ηγέτης παγκοσμίου φήμης πάτε τα αρχίδια μου τώρα μαλάκες που νομίζατε ότι δεν ξέρει τι του γίνεται ένας τόσο πετυχημένος πολιτικός με κάπα κεφαλαίο που μόνο επιτυχίες έχει στο ενεργητικό του Όσα είπε ο Νίκο Δένδιας μπροστά στον τσαβούσογλου ήταν λόγια του Μιτσοτάκη και όχι του Δένδια όπως όλοι νομίσατε. Αυτό δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος η οποία αποκάλυψε ότι ο Νίκος Δένδιας καθ' όλη τη διάρκεια της συνάντησης φορούσε κρυφό ακουστικό. Μέσω αυτού του υπαγόρευε ο Κυριάκο Μητσοτάκης λέξη προς λέξη τι να λέει από ειδικό γραφείο κοντρόλ που είχε στηθεί στο Μέγαρο Μαϊκό. Μου. Έτσι όλη η επιτυχία χρεώνεται στον Πρωθυπουργό μας που χάρη τη μεγαλοφυή αυτή η ιδέα, τις θαυμάσιες οδηγίες του και την άψογη υπαγόρευση ως ένας άλλος σκορτσέζε, σκηνοθέτησε το Δένδια σε αυτή την εθνική ερμηνεία καρικών διαστάσεων. Απλά ο Πρωθυπουργός μας, όπως όλοι ξέρετε, είναι σεμνός και ακομπλεξάριστος και δεν ενδιαφέρεται για τη δόξα παρά μόνο για την ουσία. Συμπλήρωσε η κυβερνητική η εκπρόσωπος Και το όνομα αυτού Πίνατ Πρόκειται για το κοπρόσκυλο ε. για τον αδέσποτο σκύλο που υιοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκη και πλέον θα μένει μόνιμα στο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός ήθελε μια συντροφιά στις δύσκολες ώρες της διακυβέρνησης της χώρας ώστε να γαλυνεύει η ψυχή του και να απασχολεί τον ελεύθερό του χρόνο, δήλωσε πηγή του Μεγάρου. Σε ερώτηση δημοσιογράφων γιατί επιλέχθηκε ένα ακόμη πέττ, ώστε να γλύφει τον Πρωθυπουργό μαζί με τα τόσα που υπάρχουν ήδη στο Μαξίμου ανώτατη κυβερνητική πηγή απάντησε τα αλαπέτ του Μεγάρου τον γλύφουν αλλά δεν κουνάνε ουρά όταν τον βλέπουν Καιρός. καιρός είναι να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι στα ψώνια μας στο σούπερ μάρκετ και ειδικά όσον αφορά την αγορά αυγών Ένα-δύο για βάψιμο είναι αρκετά, έτσι για το καλό Δεν βλέπω να χρειαζόμαστε παραπάνω, μην περισέψουν κι αυτά φοβά Μα το έθιμο δεν μπορεί να είναι μόνο δύο Θα βάψεις δύο, κατσαρόλα με μόνο για δύο, δεν προβλέπετε Κάτι δεν πάει καλά με τον Μπαλούρτο. Πολλά δεν πάνε καλά, αλλά είναι μια λεπτομέρεια όλο αυτό. Βγαίνει η κυρία Μενδώνη μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει με το όνομά τη την παρουσία της στο Υπουργείο και λέει, ανακοινώνει, ανακοινώνει ότι θα τοποθετηθεί πάνω στην Ακρόπολη με πινακίδα, ταμπέλα, πείτε το όπω θέλετε, που θα αναφέρει το κατέβασμα της σημαία από τον Μανώλη Γλέζο και τον Απόστολο Σάντα και βγαίνει όλο αυτό και το λέει στη Βουλή. Σα λέω ότι στην Ακρόπολη, στη Βόρεια Κλητή, θα αναρτηθεί μια πινακίδα με την αναγραφή των δύο ονομάτων του Γλέζου και του Σάντα στο σημείο από το οποίο κατάφεραν να προσπελάσουν την Ακρόπολη. Θα αναρτηθεί μια πινακίδα με την αναγραφή των δύο ονομάτων του Γλέζου και του Σάντα στο σημείο από το οποίο κατάφεραν να προσπελάσουν την Ακρόπολη. Υπάρχει τέτοια πινακίδα η οποία λέει. Αν είχε ανέβει η κυρία Μενδόνη θα την είχε προσέξει. Την νύχτα τη 30η Μαου 1941, οι πατριώτε Μανώλης Γκλέζο και Απόστολο Σάντα κατέβασαν τη σημαία των Ναζί κατακτητών από τον ιερό βράχο τη Ακρόπολη. Εντυχίστηκε από την Ενωμένη Εθνική Αντίσταση 1941-1944, το 1982. Λέει αυτή η πινακίδα που βρίσκεται ακριβώ κάτω εκεί από την σημαία. Και υπάρχουν και φωτογραφίε που μπορεί κάποιο να δει. Η Μελίνα Μερκούρη, επί Υπουργεία τη, έγινε αυτό. Είναι ο ίδιος ο Απόστολος Άντας, ο ίδιος ο Μανόλης Γλέζος και ο Μανόλης Ανδρόνικος, σε κάποια φωτογραφία που είδα εγώ. Υπάρχει αυτή η πινακίδα που θέλει τώρα να βάλει με Μενοδόνη και το ανακοινώνει μετά τις γνωστές πινακίδες με το δικό του όνομα που έγινε σ' άλλο τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχει αυτή η πινακίδα το 1982, Μελίνα Μερκούρη. Πάλι δεν μπορώ, έχει φασαρία εδώ πέρα. Πού στο διάλογο είσαι και έχει φασαρία. Ξέρει τι είμαι, Εγώ με τα περμανά. Πάλι στα πιστολάκια είσαι, ρε παιδί μου. Κλείσε το σεσουάρ να μιλήσουμε. Έχω κόσμο, θα σε ξαναπάρω σε λίγο, παλιό Τι έχει να κάνει, Δεκαπάζ. Ναι, ναι, ναι, γεια. Έλα μοριστού φιονά τη Στυχονόλουλου, στυχονόλουλου. Θα πάει τρέλα, δεν πάει άλλο. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν όλο τυχαίω ο, εργα... ο εργοδότη έχει δουλειά τον Νοέμβρη και τον Οκτώβρη που μαζεύει τι ελιές εργαζόμενος εργαζόμενο, πώ θα πάει για ελίτσε για παράδειγμα. Ε, το πολύ να μαζεύσει αυτέ τι ελιές στα σοκολατάκια που είναι. Στα σοκολατάκια. Ναι, θα μαζεύει τα αρχαία. Τέλο πάντων, με αυτέ τι μαλακίε να πούμε που έχουν γίνει, μα έχουν κλείσει μέσα. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε, μα περνάνε ό,τι να Ποιο θα... δεν μπορεί να με εμένα ρε φίλε. γενικά ο κόσμο. Άκουσε που ο Αβγενάκη είχε αναφέρει μια ρύθμιση για το ιδιώνυμο στου οπαδού για περιστατικά οπαδική βία. Τέλειο. Και αυτό εδώ πέρα έγινε. Με... Ορίστε, προχωράει η κυβέρνηση που λέει ότι δεν κάνει έργο. Φυσικά προχωράει. Αλλά το θέμα είναι πότε έγινε αυτό. Έγινε μετά τα γεγονότα τη Νέα Μύρνη που βγαίνουν και λέγανε ότι έχουν κατέβει οπαδοί από ομάδε και κάνανε σύμπραξη μαζί με του Χούλιγκαν. Το οποίο υπάρχουν πολλοί σύνδεσμοι που έχουν κοινωνική δράση και έχουν γραμμή όχι ακροδεξιά, αλλά την άλλη πλευρά. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό εδώ πέρα μπορεί να είναι αρχή για... για να επεκταθεί προ... περισσότερο. Δηλαδή να κλειστεί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 Καλημέρα, Αποστόλη μου. Καλημέρα. Καλά είσαι, Καλά είμαι. Εγώ δεν βλέπω να είμαστε πάντω καλά. Είστε βλαμμένοι με, γι' αυτό. Όχι, βρέ, δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με αυτά που συμβαίνουν. Ακούω τη μια τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν υπάρχει κανένα ασθενή εκτό ΜΕΘ. Χρειάζονται εντατικοί οι πολίτε και δεν βρίσκουν. Όχι, θέλω να πολύ του αφή. Λέω σε ποιο πλανήτη ζει αυτός ο άνθρωπο. Σε εισαγωγικά, το άνθρωπο. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ακούω άλλον που λέει ότι μα προστατεύει από το το 8 οκτάωρο. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμεί, υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο. <ΣΠΠΠΠ> δουλεύουμε Οκτάωρο τώρα για να γελάσω. Εσύ δουλεύει Οκτάωρο, ο, εγώ δουλεύω Οκτάωρο γιατί εγώ ξέρω ότι δουλεύουμε μερικάωρο και πάνω. Μαλακία κάνετε. Δυστυχώ <ΣΠΠ> με <ΣΠΠ> <ΣΠΠ> <κάνω> τη μαλακία ή άλλο, τέλο Αδικείται και τα αφεντικά. Τα αφεντικά είμαι σίγουρο ότι θα είναι πολύ διαλλακτικά. Ναι, τι να σου πω τώρα. Και υπέρ του εργαζόμενου. Μπράβο, Απόστολη, αυτό που είπε ήταν ότι έπρεπε. Είναι ειδικά τα αφεντικά είναι υπέρ του εργαζόμενου. Τι είναι αυτέ Αυτά. Πράβει, μόνο... αυτά, αυτά είναι αναχρονιστικά, δεν είναι. Δεν μου λε, τα πάνε μόνο μέχρι Βουδαπέστη. Δεν πάνε λίγο παραπάνω, α πούμε. Πού θε να σε πάει, <laughs> Όχι, μέχρι Βουδαπέστη και πάνω δεν πάει. Δεν έχει. Δεν να πάει. Λοιπόν, δηλαδή όλα βαίνουν σε αυτή τη χώρα από Πολύ καλά, όλα καλά. Να καλά. Χαιρετισμό. Όλα τσαβάλ, σου ελιμικράτε δε Καταλύνια. τι κάνει, Κοχώνε, μου έχουν πρίξει του κοχώνε. Όλο το είναι το μυαλό σου, δεν μου λε. Πού πιθανότητε να, να έχει παρενέργεια από αστυνομική βία στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερε από το να βγάλει με την, Α, να την Και δεν υπάρχει ούτε ένα περιστατικό να έχουμε τραυματίε από αστυνομική βία. Ακού να δει, νομίζω ένα μέτρο πρόληψη που δεν το έχετε κατανοήσει για να μην το COVID. Το εφάρμοσαν και εδώ οι για το χασέλ. Εφαρμόνεις καταστολή, κόβεις το βήχα σε όσο σηκώνει κεφάλι και έτσι χωρί βήχα δεν έχει μετάδοση. Α, καλά πώς δεν το σκέφτει όσο έχω ήδη. Σταλούος, ας εγώ. εγώ θα μείνω εκεί. 네, ναι, <νιώθηκε>. τι Ο άλλος. Αυτό ο άλλος, αυτός ο είναι Ο άλλο, ωραία. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ο Τσιόνδρα δίνει απογοήτευση. Ο Άδωνη και η παρέα του δίνει η ελπίδα. Οι παλούρτι τι δίνουνε, Ξύλο. Μονό. Ε, τι άλλο να δώσουν μπαλούρδοι. Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Ξύλο ε, και εγώ. πολύ σα είναι. Α, εντάξει. Ποιος <σίλει> έχει την βενζίνη, ποιος, ποιος, ποιος έχει την ευθύνη, ποιος, ποιος έχει τα πλακά, <σίλει> ποιος τα βαράιτα <σίλει> μακτ, <σίλει> ποιος έχει γόρο; ποιος, ποιος, ποιος έχει μάρκα δώρο, ποιος, ποιος, ποιος έχει το Ο Σπύρο γραμμένο είναι αυτό. Το τραγούδι το παίξαν στην εκπομπή τη Ερτ Φλερτ. Τον είχαν καλεσμένο, το τραγούδισε ύστερα από παραγγελία κάποιων συντελεστών. Και δύο βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία έχουν καταθέσει ερώτηση στη Βουλή γιατί παίχθηκε. Καλέσαν την η της εκπομπής γιατί αυτό το τραγούδι, Γιατί μιλάει για ένα και, και, και. Κομωδία, κανονική, αιώνας, 2021. Μαμά, μπαμπά, τον δέντρο έκαψα εγώ Ήπιάμε χημικά, σπάσαμε μπατσικά Μπήκαμε στο στενό, πήραμε το μέτρο Τους ρίξαμε αυγά, πέτρες πολύ μα κρατάγαν ασπίδε στα πούιντς. Μαμά, μπαμπά, είμαι κουκούλοφόρος. Μαμά, μπαμπά, είμαι κακό παιδί. Μαμά, μπαμπά, Οι βαρούσα βάσαμον τη έβριζε και συ. Εδώ λοιπόν είμαστε κάπου έτσι, κάπω έτσι και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο. Τρίτο μέρο του λόγου πάει στο τα υπόλοιπα Θα ήθελα να πω κάτι για το θέμα του ΚΕΦΕΑ που φίξατε στη θεσινή εκπομπή. Πιστεύω ότι δεν είναι που θέλουν να βολέψουν οι μετέρου σε διάφορε θέσει. Υπάρχουν εξάλλου πολλέ θέσει. Για όλου του. Η απεξάρτηση έχει χρήμα και πρέπει να περάσει στου ιδιώτες. Η εξάρτηση να δει πόσο χρήμα έχει. Και άμα κόψει την απεξάρτηση, αυξάνεται η εξάρτηση. Εκεί να δει το χρήμα. Πάντω θέλουν να πετύχουν ε, την απεξάρτηση να μπορούν να την κάνουν μόνο οι γόνοι των πλουσίων. Οι υπόλοιποι, η πλέμπα, θα την γίνει στον Ακανό να παίρνει με δώνει. Συγγνώμη τώρα, ε. Αλλά διάλεξε να είσαι πλέμπα. Να είσαι με τους πλούσιους Ναι. Α πρόσεχε. Αρίστου έχουμε, αριστεία έχουμε, αριστοκρατία έχουμε. Διάλεξε τον το λάθος δρόμο. Πάρτα τώρα. Πολλοί έχουμε πάρει τον λάθος δρόμο και έχουμε γίνει φτωχοί. Πήρες στο στραβό το τον, τον δρόμο. Τα έχει πει ο μεγάλο ο Μαργαρίτη. Πήρε τον κακό το δρόμο. Για την ευκολία ζώη. Ο φίμιο εχθέ την εκπομπή τη Πέμπτη. Κάτι εκεί τα πουρδούκλούσε με τα ποσοστά και είπε ότι αν θέλει να βγάλει το ποσοστό στο 1 εκατομμύριο, διαλύσει το 1 εκατομμύριο με το 6. Το 6 με το 1 εκατομμύριο αυτό υποβάλει. Το 6 με το 1 εκατομμύριο. Α, είστε, Λέβαια, και άλλο τον Άσι, το δεν το πιάνει, δεν το πιάνει τη γλώσσα, δεν το με... τα μαθηματικά. Δηλαδή, <laughs> συγγνώμη, μιλάει και Σχολείο έχει τελειώσει. Αλλά το... ποιο το... θα έχει το... μικρόφωνο. Οι γραμματιζόμενοι, <laughs> <laughs> Όχι. Τα καλαμούνια.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 Τότε και άλλε κουταμάρε και συναντά κάποιον έτσι, επισκέπτε την άκρη και πα και τα λέτε ωραία και όμορφα και ακούσει κάτι καινούριο. Τώρα, μακάρι να μπορούσαμε να σα ξαναδούμε, εσά και πολλού άλλου κομικού που κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, να ψυχαγωγούν και να ενημερώνουν παράλληλα με την κομμωδία. Αυτό ήταν για την τηλεόραση, αυτή τη στιγμή που βλέπουμε ελληνικέ σειρές το 2021 κλεμμένε, χωρί να αναφέρονται καθόλου ότι είναι από το εξωτερικό, ευτυχία κτλ. Τώρα, η τέχνη στα δεν είναι πάω να στο πρώτο νεκροταφείο, ένα γρήγορο για το, αυτό το όμορφο άρα. Που προσπαθεί ενώ προσπάθησε ένα υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού να το κάνει ιστορικό μνημείο απέναντι από την κοινομένη του Χαλεπά. Είναι ένα ωραίο άγαλμα και ταυτικό μνημείο. Προσπαθεί ο συνήγορο του Φουρτιώτη, ένα από του συνηγόρου, να το διεκδικήσει γιατί ο παππού του, ένα δοσύλλογο τη κυβέρνηση Σολάκογλου το είχε καβατζώσει εκείνο το καιρό και ήθελε να το κάνει τάφο δικό του. Και πάλι σήμερα, στο 2021, η τέχνη στα νεκροταφεία ανήκει σε που μπορούν να πιέσουν τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Πολιτισμού να του το δώσει Γιατί είχε δει απόφαση και την αποχαρακτήρισε, αν τέλο πάντων, το σε τέσσερι μέρε, πριν από δύο εβδομάδε. Καλά πράγματα. Έχει. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να συνεχίζετε.